Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 1 Φεβρουαρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ο Βασιλεύου παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας που πάντα παρον και τα πάντα πληρών, θησαυρός αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνωσον εν ημή, και καθάρισον ημάς βάσεις και λίδος και ως όσων αφιθέτες θα, θα ασχοληθούμε με την παραβολή του ασώτου Υιού σήμερα. <Και> είναι κάτι που κάθε χρόνο μας απασχολεί γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η παραβολή αυτή και αποκτά ιδιαίτερο κύρος γιατί εκφράζει το ήθος του Κυρίου μας εκφράζει το πνεύμα του Κυρίου μας δεν είναι κάποια ιστορία που είπε κάποιος και προσπαθούμε να ελέγξουμε πόσο σημαντική είναι αλλά είναι αυθεντική γιατί υπόθηκε από το στόμα του Κυρίου και αυτό το οποίο εκφράζει δίνει ένα μέτρο ηθικής εκφράζει το πνευματικό ίσως αυτό το οποίο επηρεάζει όλη τη στάση ζωής μας είναι καθοριστική αυτή η παραβολή είναι ένας δείκτης ζωής είναι μια πρόταση ζωής δεν έχουμε υποψιαστεί πόσο είναι το βάθος της η κάθε λέξη έχει κάτι καινούργιο να μας πει και κάτι φορά διαφορετικά μπορούμε να την πλησιάσουμε άνθρωπος της είχε δύο Ιού. και ο νεότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που αναλογεί σε εμέ». «Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας». «Και διήλενα αυτής των βίων και μοίρασε σε αυτούς την περιουσία». <coughs> Είχε δύο ιούς. Ο νεότερος, λοιπόν, ζητάει να πάρει το μερίδιο της περιουσίας που, ανα, που αναλογούσε σε Αυτόν. Και ο Πατέρας λέει του έδωσε αμέσως <coughs> την περιουσία, του την έδωσε, του τη μοίρασε. Αυτό τώρα που φαίνεται μια ιστορία πολύ απλή και αυτή η κουβέντα που δεν λέει για μας έχει μεγάλο νόημα, έχει βαθύ νόημα. Εδώ είναι η ουσία της πτώσης. Εδώ είναι η ουσία της αμαρτίας. «Αυτή η κουβέντα δώσ' το επιβάλλω μέρος της ουσίας» δηλαδή δώσε αυτό που αναλογεί σε μένα. Αυτή η κουβέντα τι σημαίνει έχει την έννοια του χωρισμού, της απομόνωσης δηλαδή το ιδιωτικό, το δικό μου η αυτονόμηση αυτή από τον Θεό, δηλαδή Άλλα είναι του Θεού, άλλα είναι δικά μου. Άλλα είναι δικά σου, άλλα είναι δικά μου. Αυτή η διαδικασία να διαφυλάξω το δικό μου, γι' αυτό λέει η κατάρα, ο πιο, ο πιο, η μεγαλύτερη κατάρα λέει ο Αγίος το όμω είναι κουβέντα το δικό μου και το δικό σου. Λοιπόν, αυτός ο διαχωρισμός, το δικό μου και το δικό σου, αυτό που ζήτησε ο Υιός, είναι η αμαρτία, είχε η ανοριμότητα, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει αυτό που είπε στον Πρεσβύτερο ο Θεός, ο Θεός Πατέρας. Τι λέει ο Πατέρας όταν ζήτησε και ο Πρεσβύτερος, του λέει «Μα τι ζητούσες, όλα τα δικά μου ήταν και δικά σου». Δεν καταλαβαίνω ότι όλα του Θεού είναι και δικά μας. από τη στιγμή που θέλουμε να πάρουμε ένα κομμάτι και να το κάνουμε δικό μας, τα χάνουμε όλα. Αυτό σε όλα τα επίπεδα, και στα υλικά, αλλά και στα πνευματικά. Όταν ζητούμε ένα δικό μας παράδεισο, ένα ατομικό παράδεισο, όταν ζητούμε μια δική μας γνώση, <coughs> όταν ζητούμε μια δική μας εμπειρία, εμπειρία και γνώση ξεκομμένη από το όλον, από το σύνολο, από την αλήθεια, γίνεται εγκλωρισμός. Γίνεται φθορα γίνεται θάνατος. <και> Αυτή λοιπόν η ιστορία χρειάζεται να τη συνειδητοποιήσουμε μέσα μα είναι πολύ σημαντική. Ο νεότερος λοιπόν ζήτησε το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Μα όλη η σύγκρουσή μας, όλες οι συγκρούσεις μας, οφείλονται σε αυτό το γεγονός, ότι αισθανόμαστε ότι ο άλλος καταπατεί τα δικαίωματά μας παρεμβαίνει στον ατομικό μας, στον προσωπικό μας χώρο ότι προσβάλλει την περιουσία μου σε αντίθεση που ο λόγος τι κάνει λάβετε φάγεται και το σώμα μου και το αίμα μου το δίνω εκούσια για να ζήσετε έτσι ζούμε, όταν όμως εγώ φοβούμε να δώσω κάτι από το δικό μου και περισσότερο βλέπω τον άλλον ως κίνδυνο για την περιουσία μου, για τα δικαιώματά μου που έρχεται να τα, να, τα, να, τα, να τα προσβάλλει τότε δείχνω ότι έχω πρόβλημα. Λοιπόν, η πτώση, η ουσία της αμαρτίας είναι αυτή, ο χωρισμός. Η απομόνωση, το κομμάτιασμα, το μερικών, όταν απομονώσω το μέρος από το όλον τότε έχουμε αμαρτία, τότε έχουμε θάνατο. Η μετάνοια τι είναι η ενσωμάτωση της ζωής μας στο όλο. Η αναφορά του μέρους στο όλο, η σύνδεση στο όλον. Η απομόνωση, λοιπόν, ο χωρισμός είναι η αμαρτία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία ή αν θέλετε αυτή είναι η ουσία αμαρτία ο χωρισμός. Οποιασδήποτε μορφή μορφής χωρισμός. Από ένα ζευγάρι που χωρίζει, από δυο φίλοι που δεν συνεννοούνται, από η αδιαφορία και η περιφρόνηση προς τον αδελφό μου κάποια πράγματα... Φυσικά μπορεί να είναι αναγκαστικά, να μην είναι και επιλογή μας. Όμως η διάθεση μας μετράει. Δηλαδή, αν έρθει ένας χωρισμός, έτσι, αυτό που καταδεικνύει την πνευματική μας κατάσταση είναι η διάθεση της καρδιά μας, η στάση της καρδιά μας Ήδη η εμπειρία της καρδιάς μας μπροστά σε τέτοιο γεγονός μας αφήνει αδιάφορου μας αφήνει έγινε. Ή είναι ένας πόνος βαθύτατος γιατί νιώθουμε τότε ότι ο χωρισμός είναι η απώλεια της ενότητας και άρα η απομάκρυση από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το το, το πιο κεντρικό χάρισμα δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι η ενότητα και η προσβολή αυτής της ενότητας είναι καρπός της φιλαυτείας μας δηλαδή της άρρωστης εμονής στο εγώ μας αυτή η άρρωστη αιμονή στο εγώ μας είναι η και είναι η ρίζα κάθε αμαρτίας και αιτία τον χωρισμό. Αν όμως για μένα είναι πόνος αυτός ο χωρισμός είναι θλίψη είναι συντριβή είναι ταπείνωση, είναι προσευχή και χωρισμός να υπάρχει στην καρδιά μου δεν επίλθει ο χωρισμός αλλά υπήρχε ενότητα. Άρα τρόπος που τοποθετούμε στα πράγματα, στα γεγονότα της ζωής μας δεν κρίνεται με εξωτερικά κριτήρια που μπορεί να ελέγξει η κοσμική δικαιοσύνη και τα εξωτερικά μέτρα, αλλά κρίνονται με τις διαθέσεις της καρδιάς μας. Λοιπόν, αυτός ο επικατάρατος λόγος είναι η ανταρσία να κάνω το κέφι μου. να κάνω τα πράγματα όπως εγώ νομίζω ότι θα είναι κέρδος για μένα, αλλά αν σε αυτή την υπόθεση του κέρδους της Οφέλιας δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται και ο άλλος, αυτό είναι κόλαση. Αν ας υποθέσουμε στην υπόθεση Τη χαράς μας δεν προβλέπεται κι ο άλλος έχουμε πρόβλημα και δείλαινε αυτοί στον βίο λοιπόν δεν ήθελε ο Θεός δεν ήθελε ο Πατέρας με το στανιό με το ζόρι να κρατήσει το γιο κοντά του γιατί αν τον άφηνε θα πει να κρεμοτσακιστεί αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο ότι όλες οι πραγματικές σχέσεις δεν στερεώνονται στον βιασμό, στην επιβολή ή στους εκβιασμούς, αλλά είναι υπόθεση ελευθερίας. Γιατί ελευθερίας. Η ελευθερία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να οριμάσει η συνείδηση του ανθρώπου και να συνειδητοποιήσει αυτό που ζει. Αν κάτι κάνουμε κάτω από την επίδραση του φόβου ή της αγωνίας ή του άγχους δεν καρποφορεί η καρδιά μας και δεν οριμάζει και δεν αποκτά επίγνωση. Γνώριζε ο πατέρας ότι αν κρατούσε έναν γιο κοντά του για να τον περιχαρακώσει στα όρια της πατρικής οικία για να τον προστατεύσει το καταργεί το καταδικάζει σε μια ζωή ανεπίγνωστη χρειάζεται λοιπόν να περάσει σε αυτή τη δικασία της επίγνωσης και τι κάνει αμέσως το δίνει ο πατέρας δεν κρατάει κανένα με το ζωρι κοντά του ούτε το κάνει γιατί θύγεται ή γιατί αμφισβητήθηκε και πρέπει να το διώξουμε πούμε, ε, δεν σε έχουμε ανάγκη φύγει από θέλεις αλλά ήθελε να δείξει ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο του δίνει τις προϋποθέσεις επιστροφής. Γιατί αν κάτι γίνεται με πολλή ένταση, με πολλή σύγκρουση, με πολλή διαμάχη, ο άλλος μετά δεν έχει το θάρρος να παραδεχθεί την αποτυχία του όταν θα συμβεί η αποτυχία. Ήταν τέτοια η αγάπη του πατέρα που πήγαινε σε μακρινή χώρα. Πήγαινε πολύ μακριά από αυτό που λέει η λογική μας. Η πραγματική αγάπη πάει πολύ πιο πέρα από την λογική. Η πραγματική αγάπη πάει πολύ περισσότερο από τους υπολογισμούς και έχει άλλου είδους διάκριση, άλλου είδους δυνατότητα γνώσης. Λοιπόν, πού πει η αγάπη του Πατέρα και στη μακρινή χώρα, παρόλο που ακόμα δεν πήγε ο γιος εκεί. Αλλά έδαινε τις προϋποθέσεις. Φανταστείτε, αν κάνουμε κάτι μετά από επιμονή και σύγκρουση, τότε στην πτώση μας, τότε στην αποτυχία μας, Αισθανόμαστε και την πληγή του εγωισμού μας πως τελικά πώ πω, πω, θα πω, με τι Τελικά είχε δίκαιο ε. Και έγινε τόση φασαρία, δεν μπορώ να γυρίσω μετά εύκολα. Θέλει μεγαλύτερη ταπείνωση, μεγαλύτερη συντριβή ο άνθρωπο να παραδεχθεί ένα λάθος του, αν προηγήθηκαν συγκρούσεις, διαμάχε και εντάσει. Και με τού πολλά ημέρες συναγών άπαντα ο νεότερος οίος απεδίμησε εις χώραν μακράν. Λέει απεδί... και με τού πολλά ημέρες συναγών άπαντα. Τι είναι. Τα πήρε όλα και έφυγε που λένε. Τα πήρε όλα και έφυγε κατευθεία. Και απεδίμησε εις χώρα μακράν. Να, εκεί σε πάει η προσπάθειά σου να ζήσεις αυτό που θέλεις μόνος σου σε μακρινή χώρα στην χώρα όπου υπάρχει η ακοινωνισία γιατί η ανάγκη μας να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες μας στις οποίες δεν προβλέπεται η παρουσία και η έννοια του προσώπου σε οδηγεί στην μακρινή χώρα όπου δεν υπάρχει κοινωνία δεν υπάρχει σχέση και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που μαρτυρεί την αστοχία μας ότι κι αν κάνουμε είναι ευλογημένο αν υπάρχει παρουσία του προσώπου δηλαδή υπάρχει ο σεβασμός του προσώπου και όχι η εκμετάλλευση του προσώπου που υποβαθμίζεται σε αντικείμενο. Ζώνας ότος. δαπανήσαντος δε αυτού, πάντα το λιμός ισχυρό κατά τη χώρα εκείνη και αυτός ήρξα το ιστερίσθε. Στη μακρινή χώρα, όπου είσαι μακριά από την πηγή της ζωής, και αποσυνδέεσαι από το πρόσωπο αποπροσωποποιείται η ύπαρξή μας και γίνεται βιολογικό γεγονός. Ναι, δεν το ζούμε αυτό. Δηλαδή, αν για παράδειγμα πάω να φάω... <χω> <χω> 8 και 53 πάει πίσω... <χω> <χω> <χω> Αν πάω να φάω κάπου και εκεί πηγαίνω με μία διάθεση βουλημίας χωρίς να συντοπίσω το να αυτό και ούτε με διαφέρουν οι άλλοι που είναι παρόντες αν είναι παρόντες τότε αυτό το φαγητό είναι κοπριά δεν μου δίνει ζωή εάν όμως Πάω να φάω ζώντας μια ευγνωμοσύνη και για τον Θεό και για τους ανθρώπους που συνετέλεσαν σε αυτή τη δυνατότητά μου και ζω το γεγονός αυτό γιατί το ζω προσευχητικά και με παρόσαν σαν πρόσωπο. Δηλαδή το φαγητό είναι ένας διαμεσολαβητής που μου δίνει τη δυνατότητα σχέση. Τι εννοώ με αυτό, Όχι να πω να κάνω τη Κυριακή με το φαγητό να χαβαλέ με πέντε φίλους δεν εννοώ με αυτό. Δεν εννοώ ότι το φαγητό είναι διαμεσολαβητή σχέση με αυτή την έννοια, αλλά διαμεσολαβητή πρώτον σε σχέση με τον εαυτό μου. Με ποιον τρόπο, Κάνουν σωστή διατροφή. Δεν τρώω κάτι που μου καταστρέφει την υγεία. Το φαγητό το σέβομαι. Δεν αφήνω κάτι να πεταχτεί. Ευχαριστώ τον Θεό για το φαγητό που μου έδωσε. Αναπτύσσω και ένα διάλογο και μια σχέση με τον Θεό. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που συνετέλεσαν σε αυτό. Αποκτά, αποκτώ μια σχέση μαζί τους. Δίνω και σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Όλη αυτή είναι μια απλή λεπτομέρεια που φαίνεται φελεπτομέρεια, αλλά είναι ουσιαστικό γεγονός. Είναι ευχαριστία, είναι θεία λειτουργία το φαγητό. Μπορεί να γίνει θεία λειτουργία. Δηλαδή είναι μία κοινωνία με τον Θεό. Και νιώθω τότε ότι γίνεται πανηγύρι. Δεν τα είσαι μόνο τη σάρκα μου το φαγητό. Ανάπαψε και την καρδιά μου. Αν όμως πηγαίνω μία διάθεση έτσι απλώς να γεμίσω τη γαστέρα μου με μία διάθεση φιλιδονίας απλώς χωρίς να προσέξω τι τρώω έτσι απρόσεκτα, χωρίς να καταλάβω ότι αυτό τα φαγητά αυτά ήρθα στο τραπέζι μου κάποιοι κοπίασαν δεν ήρθε τυχαίο εδώ δεν ήρθε μαγικά επειδή το έχουμε εύκολα και ούτε αυτοί που είναι δίπλα μου υπάρχουν για να κάνουμε ένα χαβαλέ απλώς αλλά για να συμμεριστώ και να συμμετέχω και να κοινωνήσω του προσωπικού γεγονότος που είναι ο άλλος αν δεν συμβαίνει αυτό, ούτε το σώμα μου αναπαύτει και τη ψυχή μου. Λοιπόν, <coughs> η έννοια του λοιμού, της πείνας, είναι αυτής. Ότι τελικά η αμαρτία, η αστοχία πώς εκφράζεται με την αίσθηση ότι αυτό που έζησα ήταν καταναλώσιμο, φθάρει και τελείωσε. Δεν μου άφησε κάτι στην καρδιά μου. Δεν μα συμβαίνει. Ζούμε κάτι και λέμε, παιδά, και μου, σαν δεν συνέβη. Είτε έγινε, τι δεν, είτε, το ίδιο είναι. Ήταν θάνατο αυτό. Υπάρχει κάτι, ένα γεγονός μια συνάντηση, οτιδήποτε άλλο που στιγματίζει την ύπαρξή μα. Γιατί, γιατί υπήρχε μια αλήθεια, υπήρχε ζωή, υπήρχε πρόσωπο. Η αμαρτία λοιπόν έχει έναν καρπό. Γι' αυτό είναι καταδίκη. Όχι γιατί μα κατεδικάζει ο Θεό αλλά η ίδια τρώει την ύπαρξή μας, εξανεμίζει τη δύναμή μας, διαλύει την ζωή μας η οποία υπάρχει μέσα μας και έρχεται μια αίσθηση πείνας. μας αφήνει άδειου. μας αφήνει καινούς. Σε αυτή λοιπόν τη μακρινή χώρα έρχεται ισχυρό λοιμός και αρχίζει, λέει, και αυτός ήρξα το υστερίστε, άρχισε να μην χορταίνει, να αυτό είναι χαρακτηριστικό του πάθος της ειδονής <coughs> το πάθος δεν είναι αμαρτία το πάθος είναι αυτό που φύτεψε ο Θεός μέσα μας και μας δίνει όθηση ζωής μας δίνει δύναμη ζωής μας δίνει όρεξη ζωής <coughs> η αμαρτία είναι το κακόν πάθος δεν είναι αρετή να νικήσω, να, να νεκρώσω το πάθος, αλλά να μεταμορφώσω το πάθος. Δεν μας προτείνει ο Χριστός να νεκρωθούμε, αλλά να ανακαινιστούμε, να σοντανέψουμε. Δεν λέει τίποτα αν κανείς μπορεί να ελέγξει τα αιστικτά του. Αλλά αυτό που προτείνει είναι να ξαγιάσει τα αιστικτά του να τα δώσει πνοή, να δώσει πρόσωπο στα αίσθηκτα. Και να το λέει ειστερίστε. Έρχεται λοιπόν, έχουμε το πάθος μέσα μας και προσπαθούμε να το ικανοποιήσουμε με έναν ιδιωτικό τρόπο, με έναν τρόπο φύλαυτων, με έναν τρόπο εγωκεντρικών. Τι κάνει, έρχεται ο άνθρωπος Μια θέση φουντώνει και θα είναι ικανοποιήσει Την ανάγκη του Και μετά Καταλαβαίνει τι μένει άδειο. Γιατί υπήρχε ένα ψέμα Σε όλη την ιστορία Και τι κάνει τότε ο άνθρωπος νιώθει Μια αποτυχία και λέει από τι έκανα Εάν σε αυτό δεν υπάρχει αληθινή μετάνοια Δεν δηλαδή να αλλάξουν τα μυαλά του Να αλλάξει στάση ζωής Να αλλάξει ο τρόπος σκέψεως και απλώς υπάρχει μια πληγή γιατί έχω ενοχές και απλώς μεταμελούμε για αυτό που έγινε τότε μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα βγει ξανά η ανάγκη για το ίδιο πάθος. Με την ίδια συχ... και με, πολλές φορές με πολλαπλή συχνότητα για να καλύψω και την ενοχή της αποτυχίας πέρα από την ανάγκη που μπορεί να υπάρχει. Άρα τι χρειάζεται ο άνθρωπος να αλλάξει μέσα του την εσωτερική στάση, την δομή, τα μυαλά του, τον τρόπο που σκέφτεται. Η επαναληπτικότητα ενός πάθους, μιας ανάγκης, γιατί νιώθουμε ότι δεν μας γέμισε, είναι ο που λέει. Όταν δεν πληρούτε ο άνθρωπος από κάτι που ζει αλλά ξεχνιέται αυτό που έζησε και θέλει να, το ανανε, να, να ανανεώσει τη μνήμη του με το να το επαναλαμβάνει, αυτό σημαίνει ότι είχε ψέμα. Δεν ήταν αλήθεια. Και πορευθείς εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης και να αυτόν του αγρού αυτού βός χείρου. Όταν λοιπόν προσπαθείς να γεμίσεις με αυτόν τον τρόπο, σε στέλνουν να στα τα πάθη, να επιμένει τα πάθη. Αυτό σημαίνει η χείρη. Και επεθύμη εμείς την κυρία αυτού από τον κερατή, ενώνεις την η χείρη και ουδείς ε, δίδει αυτό, από τα ξυλοκέρατα, αυτά που τρώγανε η χείρη. Δηλαδή, η, η, πλέον, τα πάθη τι είναι, η, τι, είναι τα, η, πώς, τι είναι τα πάθη και πώς ικανοποιούνται με την τροφή των αλόγων ζώων. Να αυτό είναι το πάθος. Το γεγονός το αλόγων που δεν έχει λόγων. Και δεν έχει λόγο γιατί δεν έχει πρόσωπο. Γι' αυτό είναι ζωώδης η κατάσταση των παθών όταν δεν υπάρχει λόγο σε αυτό που κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και δίνει ζωή σε μας αν βρούμε τον λόγο που αγαπούμε τον άλλον. Αν βρούμε τον λόγων που ζούμε. Αν βρούμε, αν βρούμε τον λόγων που διασκεδάζουμε. Αν βρούμε τον, τρόπο, τον λόγο που κάνουμε οτιδήποτε. λόγον ζωής. Λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι μέσα στην μακρινή χώρα προσπαθεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του από την τροφή των αλόγων ζώων που δεν έχουν λόγο. Γι' αυτό δεν μπορεί να χορτάσει και φτάνει σε αδιέξοδο. Α, αυτό είναι το πιο ευλογημένο αδιέξοδο. Το αδιέξοδο είναι ευλογία. Και κατάρα είναι να προσπαθούμε, να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο, να ξεγελάσουμε δηλαδή την πραγματικότητά μας, δημιουργώντας μια πλαστή, πραγματικότητα ω διέξοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το αδιέξοδο που είναι η κατάσταση ζωής που ζούμε χωρίς λόγων και μας γεννά πίναν, φθοράν, λιμοκτονούμε εκεί, είναι ευλογία γιατί ή θα επανέλθουμε στην πατρό ανικία στον χώρο μας στον πραγματικό μας χώρο ή ο άνθρωπος θα αυτοκτονεί στο ψέμα του. Θα δημιουργήσουμε μια άλλη πλαστή πραγματικότητα την οποία θα θεωρούμε ως διέξοδο και όχι απλώς θα διαιωνίζεται το κακό αλλά θα απομακρυνόμαστε από το πρόσωπό μας και την πραγματικότητά μας. Και τότε θα είναι ο κόπος όχι μόνο της επιστροφής αλλά και του να βρούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Ποιος αυτός μας μετανοεί, ποιος αυτός μας πονεί, ποιος αυτός μας συντρίβεται, ποιος τον ξέρουμε, ποιος, σε ποια χώρα είναι, σε ποιο διέξοδο είναι τρυπωμένο. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι ανδρείον, είναι θαραλέον και σωτήριον να αποδεχόμαστε τα διέξοδά μας. Να ποτιστούμε με τον πόνο του αδιεξόδου μας, να ποτιστούμε με τη θλίψη, με τη μελαγχολία των αδιεξόδου μας για να μπορέσει αυτό να λειτουργεί προοθητικά στην αναζήτηση της ζωής. Η μελαγχολία, ο πόνος ως κατάσταση πτώσης είναι ευλογία. Και αυτόν μπορεί να μας προωθήσει, να έχει προωθητική δύναμη στην αναζήτηση αυτού που θα μας δώσει ζωή. Αυτά όλα όμως είναι έξω από το πλαίσιο μιας ηθικής οριοθετημένης με το μέτρο της κοσμικής δικαιοσύνης. Δεν ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα των θεών, αν είναι έτσι ή ο Θεό στο στόχο πιάνει. Και λέει, ελθόνισε αυτόν, είπε, πόση μύθοι του πατρό μου περισσεύουν άρτον Εγώ δε λιμού, απόλυμε. Αναστάσπορεύσω προ τον πατέρα μου καιρό αυτό. Πάτερ, ήμαρτον από τον σου, Οκέτη, η μία άξιο κληθή είναι η όσου, ο όμω των μυσθείων σου. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Φαίνεται, δεν φαίνεται, αλλά είναι. Λέει, Κάποια στιγμή συνειδητοποιώ τον εαυτό μου και ελθώνει σε αυτόν. Είδατε αυτό που είπαμε και πριν. Όταν αποδέχομαι το αδιέξοδο μου, ή θα έλθω σε αυτόν, ή θα φτιάξω άλλου ψεύτικου εαυτού. Για να υποκρίνομαι τον ευτυχισμένων και τον χαρούμενων. Εις αυτόν ελθών. Μπήκε στον εαυτό του. Απεδέχτη την πραγματικότητά του. Είδε τι γίνεται. Και λέει τι θα κάνω Θα επιστρέψω Και θα πω Πάτερ Ήμαρτο Εις τον Ουνάγκη σου Είναι πάρα πολύ σημαντικό Να αποδεχόμαστε Όχι με το στόμα Αλλά με την καρδιά μας Την αποτυχία μας Και πάρα πολύ σημαντικό Να μην φοβούμαστε την αποτυχία μας Εάν ο εφοβεί το την του και τα λόγια του κόσμου θα λέει τι πατέρας είναι έφυγε γιος το σπίτι θα προσπαθήσει τα πράγματα να συμμαζέψει να μην εκτεθεί δεν το διαφέρει ο κόσμος ούτε η αποτυχία του τον ενδιαφέρει το παιδί του ο πατέρας ο παιδαγωγός οποιοδήποτε έχει ευθύνη πνευματική, εάν δεν έχει την τόλμη του να μην φοβεθεί, την έκθεση και την κρίση του κόσμου, δεν αγαπά. Δεν νοιάζεται για την ψυχή. Αν ένας πατέρας και μια μάνα στην αγωνία του να μην χαρακτηριστούν από τον εαυτό τους ως αποτυχημένοι, ή από τον κόσμο ως αποτυχημένοι ή από το σύστημα το εκκλησιαστικό ως και προσπαθούν να τα συμμαζέψουν τα πράγματα ψεύτικα και υποκριτικά και μέσα σε αυτή την αγωνία τους αγχώνονται και κατακρεορούγουν αυτή τη διαδικασία ελευθερίας των παιδιών τους δεν αγαπούν μα είναι δυνατόν ο γονιός να μην αγαπά μα ασφαλώς αγαπά Βιολογικά, ψυχολογικά με την έννοια ότι το παιδί μου είναι προέκτασή μου και άρα πως να πληγώσω τον εαυτό μου αλλά δεν αγαπούν αληθινά, δεν αγαπούν ταπεινά δεν αγαπούν με τρόπο που να βγαίνουν από το εγώ τους θυσιάζουν τα πάντα για να ικανοποιηθούν ως επιτυχημένοι στο πρόσωπο των παιδιών τους αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό είναι εγωισμός είναι εγωισμός Ο πατέρας δεν είχε αυτή, αυτό το πρόβλημα γι' αυτό ρίσκαρε την απομάκρυση του παιδιού του από το σπίτι με έναν τρόπο μη συμβατικό γι' αυτό σας είπαμε ότι στα πνευματικά ζητήματα όπως τα λέει ο Κύριος, αυτά τα λέει ο Κύριος είναι αυθεντικά, δεν είναι ψέμα λοιπόν είναι έξω από αυτά τα μέτρα τα κοσμικά και τι λέει, η Αναστάση ήλθε προς τον πατέρα αυτού Έτιδε αυτού μακραν απέχοντος Είδε να αυτόν ο πατήρ αυτού και ενώ ήταν μακριά τον είδε και τον εσφλαχνίστηκε Γιατί Μα η αγάπη Οι πραγματικοί λένε οι πατέρες Θεωρεί τους απόντες ως παρόντες Και η αγάπη ψεύτηκε τους παρόντες Έχει ως απόντες Έχεις τον άλλο δίπλα σου Είσαι μαζί του Τον αγκαλιάζεις Και σαν απόντες Γιατί μόνο τον εαυτό σου νοιάζ η αγάπη η αληθινή και τους απόντες ως παρόντες. Άρα πήγαινε η αγάπη του πατέρα προς τη μακρινή χώρα και ήξερε τι γίνεται με το γιο. Ήξερε και πριν συμβούν τα πράγματα τι θα του συμβεί. Και έτσι αυτά ο μακρά ούτε περίμενε εξηγήσει, ούτε λόγια προσέτρεξε και δραμών τρέχοντας έπεσε στον τράχυλόν του και κατεφύλησε αυτό να αναγκάλιασε. Δεν περίμενε εξηγήσει. Γιατί δεν νοιάζεται το πατέρας για τον εαυτό του. Ο Θεός δεν νοιάζεται για τον εαυτό του. Δεν θέλει τη δικαιοσύνη του. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η χαρά μας. Η δικαιοσύνη του είναι η χαρά μας. Η αγωνία του Θεού είναι η χαρά μας. Δεν είναι εκδικητικός ο Θεός. Δεν είναι δικαστής ο Θεός. Δεν το είπε κανείς άλλος. ο ίδιο το... το λέει εδώ, εδώ. Α, αν κάποιο έχει απορία και τι έκανα στη ζωή μου και πως θα με διώχει ο Θεός πως θα το πω, μα τόσα πράγματα που έκανα να τι λέει, να στάση του Θεού ο είδε το για τον εαυτό του δε, αυτά μακ, δε αυτού μακράν απέχοντο. και δραμώνε πέπεσε με το ράχιο αυτού και κατεφύλησε αυτό και δεν, δεν ήθελε κουβεντούλες Ξέρετε τι κουβεντούλες που έχουμε καμιά φορά πω πω τι ανόητο πράγμα Έρχεται ένα ζευγάρι, έρχονται δυο άνθρωποι και λένε έλατε να συζητήσουμε, πάτε θέλω να συζητήσουμε, έχω πρόβλημα με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, να τα βρούμε λίγο. Η κουβέντα αυτή από μόνο είναι πρόβλημα, δεν, σημαίνει ότι δεν θα τα βρούν ποτέ. Δεν τα βρίσκεις γιατί θα συζητήσεις. Τα βρίσκεις αν ξέρει και αν αποφάσισεις ότι αγαπάς τον άλλο. Είναι πρώτο το πρόβλημα, αλλού είναι το πρόβλημα. Αυτά όλα δεν λύνονται. αυτό, Δηλαδή, όταν κάποιο θέλει μια κουβέντα για να του τα βρει, κάνει όπω ο μεγαλύτερο ιό τη παραβολή, κουβέντε που δεν έχουν τελειωμό. Έλα ρε πατέρα. Έλαβε έλα, αφέντη. Τι λέει ο πρέσβητηρο ιό. Στέλει στο κατηγορητήριο τον πατέρα, γιατί δεν φέρθηκε σωστά και πρέπει να γίνει κουβέντα για να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Για να αποδειχθεί ότι πρέπει να βγάλει αυτόν από το γλέντι, τον νεότερο και να βάλει αυτόν μέσα. Ναι, εκεί αυτή κουβεντούλες, ποιος έχει δίκιο, εκεί πάει. Εκεί πάει, είναι η λογική του πρεσβύτερου ιού. Η λογική του νεότερου ιού δεν ψάχνει δικαιολογίες, δεν ψάχνει προφάσεις και δεν θέλει κουβέντες για να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα της σχέσης λύνεται στη συντριβή, στην αγάπη. Και επειδή δεν θέλουμε να συντριβούμε, γιατί δεν θέλουμε να αγαπήσουμε τον άλλο Γιατί είμαστε κομπλεξικοί άνθρωποι που δεν θέλουμε να αγαπήσουμε Να βγούμε από την περιουσία μας και να την εντάξουμε στο όλον Θέλουμε κουβεντούλες του αέρα Και να μας δικαιώσει κάποιος Αν κάποιος θέλει κουβεντούλες για να δικαιωθεί Σημαίνει ότι η καρδιά του δεν λειτουργεί Μια κουβέντα έχουμε να κάνουμε Συντριβόμαστε για τον άλλον Αγαπούμε τον άλλον Έχουμε διάθεση να αγαπήσουμε τον άλλον Είμαστε στερημένοι αγάπης Και θα πει κάποιος Εγώ το κάνω Ο άλλος δεν το κάνει Τι πρέπει να γίνει Να εμπνεύσουμε τον άλλο. Δεν φέρνεις τον άλλον κοντά σου Με τα παραπονά σου Αλλά αν έλθει Και αν υπάρχει πιθανότητα να έλθει θα έλθει αν τον εμπνεύσεις. Και επειδή δεν έχουμε τη δύναμη έμπνευση, γιατί, γιατί δεν έχουμε στην καρδιά μας, γιατί δεν έχουμε καρδιά, προσπαθούμε με τα λόγια να πείσουμε πόσο δίκαιο έχουμε. Είναι δυνατό με το ζόρι να έχει κάποιο κοντά σου. Είναι δυνατό να αποδείξεις με μία λογική, τεκμηριωμένη, ένας συμπέρανος ότι άλλο πρέπει να κοντά σου και αξίζεις της αγάπης. Αποδεικνύεται αυτό λογικά, ότι αξίζεις της αγάπη. Μα θα πεις κάτι σε κάποιον ότι οφείλει να με αγαπήσεις γι' αυτό, γι' αυτό λόγω και θα λειτουργήσει η καρδιά του. είμαστε με τα καλά μας. Θα εμπνεύσεις τον άλλον πότε όταν αποκτήσεις καρδιά και πότε αποκτάς καρδιά. Όταν πάβει να ζητάς ξεροκόμματα αγάπη από τον άλλον, σαν ζητιάνο, κακομοίρη, αλλά φροντίζεις να μορφώσεις δύναμη, συνειδήσεω και αγάπη στην καρδιά σου. Να δουλέψει με την καρδιά σου. Αυτό, μακάρι να κάποιο, καλά. Πώ θα, θα, θα, θα ξεζουμίσει την καρδιά μου να βγάλω αγάπη, Τι γίνεται με την αγάπη, Τι ιστορία είναι αυτή η αγάπη, Η αγάπη. Την καρδιά μα, δεν την δεν φαντασιωνόμαστε, δεν διαβάζουμε διστορήματα, δεν βλέπουμε, βλέπουμε κινηματογράφου, δεν αποκτούμε κλεπτισμένη συνείδηση, δεν κάνουμε ασκήσει Α, Β, Γ, γιόγκα, μόγκα και όλα αυτά και ξαφνικά χαλαρώνουμε και έχετε η ευαισθησία. Άρχισα, αγαπώ. Αλλά τι γίνεται με την υπόθεση τη αγάπη, συντρίβεται η καρδιά μα και λαμβάνουμε από αυτόν που είναι πηγή αγάπη, αγάπη. Γιατί δεν μα δίνει ο Θεό τα δώρα του. Γιατί τα δώρα του Θεού προστατεύονται, διασφαλίζονται, καρποφορούν, ανθοφορούν μόνο στη συντετριμμένη καρδία. Στη συντετριμμένη καρδία ανθοφορούν, καρποφορούν τα χαρίσματα του Θεού και Αγάπη. Αν δεν συντριβεί ο άνθρωπος, δεν είναι δεκτικό των δωρεών του Θεού και πολύ περισσότερο δεν γίνεται φορέας και δοχείων της αγάπης του Θεού και δεν μαλακώνει η καρδιά του αν προσπαθούμε με τη λογική μας με τις αναζητήσεις μας αναζητήσεις περιεργητικές του νου αν προσπαθούμε με ασκήσεις κάθε είδους να πείσουν πόσο άγιοι είμαστε δεν είναι αρκετό αυτό αυτό που χρειάζεται να συντριβεί η καρδιά μας να αποκτήσει εσωτερική ευαισθησία η πιο Α το πούμε, οι πιο ε, διαλυμένοι άνθρωποι, οι πιο κακομοίρηδε άνθρωποι, δεν είναι οι Αμαρτολίου. Είναι αυτοί που δεν έχουν εσωτερική ευσυσία, η πνευματική ευσυσία, οι πιο, πιο ταλέποι, οι πιο κολασμένοι άνθρωποι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πνευματική ευεστισία, που δεν έχουν πνευματικά αισθητήρια, που δεν έχουν πνευματική αίσθηση. Είναι καλύτερα να αμαρτήσεις και να αποκτήσεις πνευματική αίσθηση παρά να στήσεις ένα κλουβί και η καρδιά σου να μην λειτουργεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν όταν ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί την καρδιά του και γλυκένεται και μαλακώνει η καρδιά του αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να έχει την αγάπη του Θεού μέσα του να παίρνει στοιχεία και αυτός ο άνθρωπος γίνεται ελικιστικός. Τον αγαπά αυτόν τον άνθρωπο. Ελκύεσαι από αυτόν τον άνθρωπο. Ερωτεύεσαι αυτό αυτόν τον άνθρωπο. Ζωντανεύει η διάθεσή σου για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλιώ συναντά έναν του βαρε νεκρό άνθρωπο. Έναν ψυχρό άνθρωπο. Μια παγοκολόνα. Όταν λοιπόν δεν κάνει αυτή τη δουλειά, τότε διεκδικεί. Είναι δυνατό να διεκδικούμε αγάπη. Δεν διεκδικείται η αγάπη. Η αγάπη είναι δωρεάν. Η αγάπη είναι συνώνυμη τη ελευθερία. Είναι ελευθερία η αγάπη. Αυτό μας έμαθε εδώ ο Θεός Πατέρας και δέστε για ποιο λόγο Βλέπουμε παρακάτω στον Περισβήτριο ότι λέει οργείστε και ούκαι να εισελθεί Να, η συντριβή φέρνει αγάπη, η δικαιοσύνη φέρνει οργή. Δεν ανέχεται ο δεδικαιωμένος άνθρωπος την προσφορά του Θεού Πάτερ ήμαρτον Μαρτον ή στον όργανο ο οποίο θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ. Πάτερ. Ναι. Όσο ο συντηρημένο άνθρωπο είναι κατά χάρη Θεού Γίνεται η συντηρητική καρδιά μόνο κατά χάρη Θεού, τότε πώ μπορεί ο άνθρωπο να πει ότι εγώ θα προσπαθήσω να κάνω κάτι προ αυτή την καρδιά. Να στραφώ στη χάρη του Θεού και όχι να μείνω στον εαυτό μου. Στην κατάσταση του αδιεξόδου ή θα στραφώ στη Χάρη του Θεού και θα συμμαχίσω με τη Χάρη του Θεού ή θα κλειστώ στον εαυτό μου και να προσπαθώ μόνος μου να βγάλω αποτέλεσμα. Και πώς γίνεται αυτή η <laughs> Όπως γίνεται κάποιος να αγαπά κάποιον, να ερωτεύεται κάποιον, να αγκαλιάζει κάποιον. Εμεί οι άνθρωποι χωρίζουμε συνέχεια, αναλύουμε συνέχεια, θυμίζουμε τον κόνοπα συνέχεια. Ο πρώτο χωρισμό όμω είναι, και συγγνώμη θέα μου, ο πρώτο χωρισμό είναι ο χωρισμό του ανθρώπων που συναντάμε και Από εκεί ξεκίνησε κάτι η ώρα. Έτσι δεν είναι. Όταν πιάνει φόρα, φόρα, κάτι φόρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό να Και δεύτερον, ο Θεό δεν φορταίνεται. Είναι πάθο δηλαδή. Ναι, πάθο. Κάνεις άλλος <συσίλυν> α <Να> συνεχίσουμε τότε. <συσίλυν> Και οικέτη μια κληθή είναι σου. <συσίλυν> Όταν δεν ζητάς τίποτα, ο Θεό σου τα δίνει όλα. Οικέτη μοιάξου κληθή είναι γιο σου. Είπε δε ο πατήρ προ του δούλου αυτού, εξενέγκατε τη ιστορή την πρώτη. Του λέει. Ότι αμάρτησε, ότι δεν είμαι άξιος να λέγουμε Ιώσου και ο πατέρας είναι χήμαρος αγάπης. Δεν ασχολείται καθόλου με αυτό το πράγμα. Μα είναι σκάνδαλο. Δεν ασχολείται καθόλου. Δεν συζητά το τι έγινε, πώς πέρασε, πώς αμάρτησε την κίνηση επιστροφησίδα και του αρκεί. Του λέει δεν είμαι άξιος να είμαι Ιώσου και το γράφει. Εσύ δεν είσαι άξιος να λέγες Υιός μου, εγώ σε αναγνωρίζω σαν παιδί μου. αυτό αυτός είναι ο θεό μας. Εσύ δεν είσαι άξιος, πιστεύεις ότι δεν είσαι άξιος να ονομάζεσαι Υιός μου, εγώ σε αναγνωρίζω σαν παιδί μου. Το είπε ο ίδιος. Δεν το είπε κάποιο πατέρας. Ο ίδιος το είπε. Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού. Εξενέγκατε στολή την πρώτη δηλαδή με τη μετάνοια αποκαθίσταται το κάλλος το πρώτο. Λαμβάνουμε την ομορφιά την πρώτη του βαπτίσματος και ενδύσατε αυτό και το δότε δακτύλιον στη τη χείρα αυτού. Είναι αραβόνας η σχέση μας με τον Θεό Είναι έρωτας, είναι γάμος, είναι πανηγύρι. Δεν είναι κακομεριά, δεν είναι μιζέρια, είναι σχέση. Και οι υποδήματα εις τους πόδας για να βαδίζει την οδόν πλέον του Θεού, την οδόν της αγιότητος, την οδόν της ελευθερίας. Και ενέγκαντες το μόσχο το θησιδευτό και φαγόντες εφρανθόμε. Είναι το πανηγύρι της θεία Λειτουργίας και ο θειόμενος μόσχος είναι το σώμα του Κυρίου μας. Και πανηγυρίζομαι γιατί ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολός είναι και ευρέθη. Πάλι θα το επαναλάβουμε. Συνειδητοποιήστε το αυτό. Έχει μεγάλη βαρύτητα αυτό. Το είπε ο ίδιος. Δέστε πόσο πανηγυρίζει για μας. Ο Υιός μου εμείς, εμείς με τη μετάνοια μας πανηγυρίζει ο Θεός. Γιατί ήμασταν νεκροί και ζήσαμε, χαμένοι και βρεθήκαμε και σωθήκαμε. Δείτε λοιπόν πώς είναι η επιθυμία του Θεού για κάτι τέτοιο. Το ίδιος το είπε. Έχει ιδιαίτερο βάρος αυτό. Ποιος μπορεί λοιπόν να απελπίζεται. Ποιος μπορεί να προσβάλλει την αγάπη του Θεού με το να αρνείται τη μετάνοια. Ποιος μπορεί να εξακολουθεί να μένει στη μακρινή χώρα και να μην αποπειραθεί να επιστρέψει στον πατέρα δεν υπάρχει άλλος λόγος που μπορεί να μας πει ο Θεός δεν υπάρχει άλλος λόγος θεραπευτικός που μπορεί να δώσει η εκκλησία αυτός μόνο ο καθένας μας προσπαθεί και να βρει και να κάνει να κατακτήσει τον Θεό θέλει κάποιος να πει ο Θεός είναι κάτι πολύ υψηλό και πρέπει να γίνω πολύ σοφός για να φτάσω τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι κάτι απλό, κάτι σύνθετο είναι. Είναι αυτός που συνέχει τα σύμπαντα. Πρέπει να γίνω κάποιος πολύ μεγάλος. Να γίνω μεγάλος ασκητής. Να γίνω μεγάλος αναζητητής. Να γίνω σοφός άνθρωπος για να βρω τον Θεό. Τίποτα από όλα αυτά. Να γίνω ένας συντετριμμένος άνθρωπος που πιστεύω στην αγάπη του Θεού, εμπιστεύομαι αυτή τη σχέση και γυρνώ τον Θεό. Η μεγάλη μας αμαρτία είναι ότι περιτριγυρίζουμε γύρω από όλα αυτά και δεν αποφασίζουμε να πούμε το ίμαρτο και να στραφούμε στον Θεό. Ψάχνουμε μεθόδους, ψάχνουμε συστήματα, βρίσκουμε τρόπους που να γίνουμε οι και οι του εαυτού μας, προκειμένου μην επιλέξουμε τον άμεσο, το σύνδομο δρόμο της συντριβής. Και ήρξαν, το λέει φρένες. Είδατε πώς ασχολήθηκε με την αμαρτία ο πατέρας του νεοτέρου ιού. Δεν είπε απολύτως τίποτα. Έκανε μία κίνηση στον αγκάλιασε. Και το στις επανηγύρει. Γιατί ξέρει πλέον ο πατέρας ότι όλα τα κατάλαβε γιατί δεν του λέει, φλιαρίες, έπαθε, ίδιο. Και αντελήφθη. Μέσα από τη μία εμπειρία και την άλλη Πού είναι η ζωή Όλο το μυστήριο δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι Γιατί έτσι μας επιβάλλει ένα, ένα σύστημα Αλλά όλη η ιστορία είναι να καταλάβουμε Ποιος είναι η ζωή, πού είναι η ζωή Και εκεί να καταλύσουμε Εκεί να κατακληθούμε, εκεί να μείνουμε Εκεί να μονάσουμε Όλη η ιστορία μας είναι να βρούμε πού είναι η ζωή και να κατοικήσουμε εκεί μόνιμα, να μονάσουμε εκεί. Είναι αυτό που έγινε στη μεταμόρφωση του Κυρίου μας όταν μετεμορφώθηκε ο Κύριος ενώπιν των μαθητών και έλαμψε το πρόσωπο αυτού υπέρ των ήλιων και πάφτηκαν οι ψυχές τους και ζήτησε ο μαθητής να γίνουν τρεις σκηνέ για να μένουν Εκεί, Εμεί λοιπόν χρειάζεται πού να σκηνώσουμε όλη η ζωή μας Ξέρετε, κάνουμε εκείνη. Ψάχνουμε τη μια δουλειά, ψάχνουμε το ένα σπίτι, ψάχνουμε το αυτοκίνητο, ψάχνουμε το ένα το άλλο. Τη διασκέδασή μας. στο βάθος του όλα αυτά. Ανεπίγνωστα, ασυνείδητα, είναι η αγωνία μας να βρούμε πού θα αναπαυτούμε για να σκηνώσουμε. Να κατασκηνώσουμε. Να βρούμε πού είναι η ζωή, είναι η, όλη η ιστορία. Δεν είναι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, γιατί η καλοσύνη μας, γιατί γινόμαστε καλοί ξέρετε, γιατί γίνεται καλός ο άνθρωπος, γίνεται καλός ως έκφραση της χαράς του ότι του απεκαλύφθη η ζωή, δεν γίνουμε καλός με μια αγωνία για να γίνει ένα καλός άνθρωπος και να πω στον παράδεισο, η καλοσύνη που βγάψει η ψυχή του ανθρώπου, η γνήσια, είναι αυτή που είναι γέννημα, καρπός, προβολή της χαράς ότι το απεκαλύφθη η ζωή. Η καλοσύνη λοιπόν είναι προβολή της ζωής που μας απεκαλύφθη. Δεν είναι μια ξεχωριστή προσπάθειά μας από την εμπειρία της ζωής για να αποδειχθούμε σωστοί άνθρωποι. Αυτό είναι ένα ηθικιστικό γεγονός. Είναι μια ψυχολογική καλοσύνη που τρέφει τον αρκισισμό μας. Γι' αυτό ο τέτοιος άνθρωπος είναι ο πρεσβύτρος ιός, ο οποίος έκανε το καλόν, όχι ως καρπός της ζωής που το απεκαλύφθη, αλλά ως υπάλληλος σε μια σχέση δικολαβικής, για να αποδειχθεί καλός να θρέφει τον αρκισισμό του και την αυτοδικαιωσή του, για να διεκδικεί μετά, με λογικά τεκμήρια, με λογικές αποδείξεις, την αλήθεια ότι εμένα θα λατρεύετε, εμένα θα δέχεστε, όχι των άσωτων, όχι τον νεότερων. Εγώ αξίζω τις πανηγύρεως, εγώ αξίζω το γλέντι, όχι αυτός που κατέφαγε την περιουσία του. Και ήρξαν το εφραίνεστε. Ήνδε ειος αυτού σε ένα αγρό και ως ερχόμενος ήκησε την οικία σε συμφωνίας και χωρών και προσκαλεσάνω σε ένα τον παιδων επει αυτά και του είπε δέστε τι λέει ότι ο αδελφός σου ήκη, έφτασε και έθισε να πατήρς του τομός του ότι η αυτό να απέλαβε ο δούλος έρχεται και το διδάσκει έρχεται του ανοίγει τα μάτια έρχεται και το βάζει Στη διαδικασία της σχέσης. Η μεγαλύτερη κόλαση της ψυχής είναι ο φθόνο, είναι η ζήλια, είναι το μίσος που ταλαιπωρεί την καρδιά μας η οποία στηρίζεται στην έννοια ότι εγώ αξίζω, δεν αξίζει ο άλλος. Εγώ δικαιούμαι τις χαράς, δεν τη δικαιούται ο άλλος. Εγώ δικαιούμαι τον προονομίο, δεν το δικαιούται ο άλλος. Αυτό λοιπόν για να την, δικαίωση, την αγωνία μας να δικαιωθούμε Γεννά τη σύγκριση, τη σύγκρουση και φωλιάζει στην καρδιά μας ο φθόνους, η ζήρια, το μίσος. Το μίσος είναι αυτό που κατατρώγει τα σοφικά μας, διαλύει την ψυχή μας. Αν θέλετε να τα βάλουμε σε ένα ζύγι μεγαλύτερο, και από παραπτώματα ηθικά τα λεγόμενα σωματικά αμαρτήματα είναι η ζήλια, είναι το μίσος, είναι ο φθόνος. Όχι για να μειώσουμε τα σωματικά παραπτώματα που είναι μεγάλα γιατί συμμετέχει όλο το σώμα του ανθρώπου, όλη η ύπαρξη του ανθρώπου, αλλά γιατί στην, στο κέντρο του μίσους, κρύβεται η δικαίωση μας. Κρύβεται η ανάγκη της προσωπικής μας, ατομικής μας δικαίωσης. Αυτής οι φαρισακής αυτοδικαίωσης. Και είναι δυσθεράπευτον αυτό. Το άλλο το βλέπει, σε συντρίβει, μπορεί να θεραπευτεί. Το άλλο έχει την βεβαιότητα, εσύ είσαι ο αδικημένος, εσύ είσαι που αξίζεις, είσαι εσύ που δικαιούσε κάποια πράγματα. Γι' αυτό είναι χειρότερο δεν θεραπεύεται. Αυτό λοιπόν είναι που κατέτρωγε τον πρεσβύτερον Δεν μπορούσε να μπει στη λογή της σχέσεως. Εμπαινε μόνο στη λογική της δικαιοσύνης και της δικαιωση. Οργίσθη, δε και ούκ ήθελεν εισελθεί. Ακόμα αυτή την παραβολή βρέθηκαν άνθρωποι της Εκκλησίας χρόνια. Και τι μου είπανε. Μου είπανε πω, Πάτρε, άδικο δεν είναι αυτό. Ο περισσότερο ιό τόσα έκανε και ένα δικαίωμα, ο νεότερο. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Όπω κάποια ψυχή ήρθε και μου εξοβολούθηκε και μου λέει, Έχετε κάτι σα βαρύνει. Όχι, πατέχ, τίποτα. Είμαι μια χαρά. Όλοι μου κάνουν ζημιά, εγώ του αγαπώ και έχω μια δύναμη. Είμαι ταπεινή. <Κι> Πράβολο. <λέω. Κι> είναι λάθο ομοχό. Είμαι και ταπεινή. Να είναι <Κι> ευλογημένο. Δεν μπορεί να πει τίποτα η ψυχή κάποτε δεν μπορεί να καταλάβει ε, όταν έχεις αυτή τη λογική λοιπόν και κοιτάς με αυτά τα μέτρα τότε δεν μπορείς να αντιληφθείς το πνεύμα της παραβολής που είναι σκάνδαλο στη λογική σκάνδαλο και στην ηθική και λέει ουν πατήρ εξελθών και οργεί οργεί στη δέκιο και θέλει εξελθήν είδατε η δικαιοσύνη που οδηγεί στην οργή η δικαιοσύνη, η λογική, οδηγεί στην οργή. Δεν είναι παράδοξο με αυτό, αυτό το πλαίσιο όταν ένας χριστιανός βγάζει οργή και στέλνει αστροπελέκια στους αμαρτωλούς για να καούν και τους αφορίζει είναι γιατί στηρίζεται στη λογική αυτή της δικαιοσύνης και όχι της αγάπης. Και ο αυτού εξερθών αυτό. Να, αυτό είναι φαινόμενο. Σε όλε τι οικογένειε θα το δουν αυτοί που έχουν οικογένειε. Όλε τι όμορφε στιγμέ θα υπάρχει ένα πειρασμός. Στι μεγάλε γιορτέ, στα μεγάλα γεγονότα, στι μεγάλε χαρτιέ θα έρθει ένα πειρασμό. Να, είναι το ανανεούμενο βάση του πατέρα, των γονιών. Την πιο καλή στιγμή θα έρθει κάποιο που θα είναι σκάνδαλο. Αντί να μπει να πανεγυρίσει να χαρεί, καθόταν έξω μου τρομένο, πεισμωμένο, οργίστη, και ήθελε σελθεί. Και τι βγήκε ο Βαρέκαλαι αυτό. Δέστε τι κάνει ο πατέρα. Μα δεν, δεν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στον άλλο τρέχει και τον αγκαλιάζει. Αυτό τον παρακαλεί να πει μέσα. Δεν τον αγκαλιάζει. Γιατί αν τον αγκάλιαζε θα τον διέλυε περισσότερο. Γι' αυτό ο πατέρα ξέρει πότε δίνει ελευθερία, πότε αγκαλιάζει, πότε οδυνάται, πότε πονάει και δεν ομιλεί, και πότε παρακαλεί, και πότε κάνει έτσι και πότε αλλιώ. Δεν μπορούμε εξωτερικά μέτρα να κρυθούν αυτά έχουν να κάνουν με το τι θέλει ο Θεός και παρεκάλλει αυτό σε έναν άνθρωπο που δέλει λειτουργεί με το πνεύμα της αγάπης δεν μπορείς να τον αγκαλιάσεις θα τον σκάσεις, θα, το τελείως, θα τον κολλάσεις τελείως γιατί τελικά για τον οργισμένον άνθρωπο το ηλαρόν πρόσωπον του Θεού θα φανέρεται τόσο οργήλο πρόσωπο δηλαδή η κρίση του Θεού θα είναι υπόθεση δική μας. Δεν υπόθεση δική Του. Ο Θεός είναι πλήρης αγάπης. Ιλαρότητος. Αλλά του υλαρών πρόσωπον, Ή στον οργισμένο άνθρωπο φαίνεται οργισμένο. Ο παράδεισος φαίνεται κόλαση. Στον άνθρωπο που δεν εμπνέεται με το πνεύμα της αγάπης του Θεού. Φαίνεται αυστηρός ο Θεός. φερετε δυνάστης ο Θεός. Φαίνεται τύρανος ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν... Λέει, ο Ουν Πατήρ εξεφρών παρικάλε αυτό. Ο δε απαικριθή είπε το πατρί. Ιδούτο, το αυτά τη δουλεύω σου. Τώρα κουβέντε, αυτέ που λέγαμε. Εγώ σου δουλεύω τόσα χρόνια. Αυτή η λογική. Ότι αδικήθηκε δηλαδή. Πρέπει να ότι αδικήθηκε. Και ουδέποτε εντολή σου παρήλθουν Ποτέ δεν έκανα λάθο. Εσύ όμω έκανε πάντα λάθο. Ουδέποτε εδώ κασέριφο να με τον φίλο μου εφρανθώ Και όταν ούτο ο γιο σου, είναι γιο δεν είναι αδελφό μου, ο καταφαγό των βίων μεταπορνών. Ήλθε, είδε το παίζει και ηθικό, είναι παρθένα αυτή. Λοιπόν, τι λέει, αυτό το πήγαινε πήγε μόλι πόρνε και το δέχεσαι. Εγώ που είμαι αγνό, παρθένα, ελόλα δω τίποτα. <συσίλυν> Ο δε αυτό, Τέκνων. σύ, πάντοτε με τεμού, ή, πάντοτε μαζί μου ήσουν. Ήθελα να τον επαναφέρει, να του συνειδητοποιήσει ότι τελικά ήταν στο γλέντι και δεν το καταλάβαινε. Ήθελα να του πει, ήταν δικό του που δεν καταλάβαινε, ήταν όλα δικά του δηλαδή προσπαθούσε να τα απολαύσει ατομικά αποσυδεδεμένα από τον πατέρα ο νεότερος γιος αυτή την αμάρτια του πήγε μακριά, το συνδέμισε γύρις ο άλλος ζούσε τη μακρινή χώρα μέσα στο, μέσα στο σπίτι του τα είχε όλα και θεωρούσε ότι δεν τα είχε <coughs> πέρασε όμως η ώρα πρώτο Θεός θέλετε κάτι άλλο κάτι να πείτε <coughs> την επόμενη δευτερία Δι' να των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.